Εχθές συνεδρίασε εκτάκτο το Δημοτικό Συμβούλιο ε, για το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ και πολλά χρόνια το, και το οποίο έχει αυξηθεί ε, του τελευταίου ε, μήνε. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3.500 περίπου πρόσφυγες μετανάστε στο νησί μα. Ε, και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση όταν περισσότεροι των 2.000 αυτή τη στιγμή είναι άστεγοι, διαμένουν ε, ε, αρκετοί σε κτίρια παλιά ιταλικά με αρκετούς συνδύνους και δεν προχωράει η αποσυμφόρηση του νησιού μας είτε το μέτρο της επαναπροώθησης προς την Τουρκία. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κατάσταση συνεδριάσαμε εκτες, εκτάκτως, εκτες εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίσαμε όσο αφορά τα νομικά μέτρα έγγραφο προς την εισαγγελέα για διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών τόσο για τον υπερπληθισμό τη δομής, του ΚΙΤ, το οποίο αντί να είναι 800 άτομα είναι περίπου 3,5 χιλιάδες όσο mm -hmm. και για την χωροθέτηση της νέας κλειστού τύπου δομής η οποία πρόκειται να κατασκευαστεί σε χώρο που διαβιούν ψυχικά ασθενεί εν ώψη ε, της κατασκευής διότι η απόφαση από ό,τι είδαμε και στην τελευταία συσκευή έχει ληφθεί από την ε, κυβέρνηση κατασκευή και ε, κλειστής δομής αλλά και επέκταση της υπάρχουσας ε, δομής ε, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια γι' αυτό και πρέπει να προσφύγουμε και στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Κινητοποιήσεις ε, την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου και σε συντονισμό με τους Δήμους ΚΟ, Λέσβου, ΧΙΟ ε, και ΣΑΜΟ κλείσιμο όλων των δημοσίων υπηρεσιών και καταστημάτων σε συνεργασία με φορείς, συλλόγου, σχολεία και πολίτες και συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία του Δημαρχείου. Μάλιστα. Μετάβαση στις 23 Ιπ στην Αθήνα, σε συνεργασία πάντα με τους υπόλοιπους Δημάρχου των τεσσάρων νησιών και διαρχής εγκρίβωσης, συντονισμός και συνέχιση των δημοτικών κινητοποιήσεων για την αποτροπή επέκτασης κατασκευής νέας δομής.